Φάγανε, φάγανε, φάγανε, φάγανε. Φάγανε ψολίνε, φάγανε τα κεραμίδια, φάγανε τα κουφώματα, φάγανε τα τσιμέντα, φάγανε τα πατώματα. Βάνα με τον νου σου Φάγανα ρεμούλα έγινε, φάγανε από παντού. Δεν διστάζω, κύριε και κύριοι συνάδελφοι, να αναλάβω το βάρο τη ευθύνη και στο όνομα όσων κυβέρνησαν και δεν άλλαξαν ένα κράτο που έπρεπε να αλλάξει. Φάγαν από τα πατώματα, από τι σωλήνε, φάγαν από τα πρόβατα, φάγαν από τα μοσχάρια, φάγαν από τα ακτήματα, από τι ελιέ, από παντού ό,τι μπορούσαν να φάνε. Το φάγανε και εδώ ο Κυριακό Μητσοτάκη, στο τέλο του ηχητικού. Ο πρωθυπουργό μα, ο οποίο χθε στο Υπουργικό Συμβούλιο, ανέλαβε την ευθύνη για του προηγούμενου, όχι για του τωρινού. Για του προηγούμενου, την έχει αναλάβει την ευθύνη για τους τωρινού, αλλά ήταν, έδειξε μεγάλη καρδιά αυτό που όλοι έχουμε αγαπήσει στον Κυριάκο Μητσοτάκη: Ότι ό,τι συμβεί στη βάρδια του, ε, ε, αναφέρεται και οφείλεται στου προηγούμενου που δεν έκαναν αυτό που έπρεπε, οι περίφημε παθογένειε του κράτου που τι χρησιμοποιεί παντού. Και άρα μοιράζεται κάπως η ευθύνη. Ναι, μεν εδώ, του πιάσαμε εδώ με τη γίδα στην πλάτη, αλλά όμω είχαν και άλλοι με κάποιο τρόπο ώστε να πιαστούν αυτοί εδώ. Με τη γίδα στην πλάτη. Φταίνε οι άλλοι κυρίω, φταίνε και τούτοι. Αλλά αν δεν ήταν οι άλλοι, δεν θα είχαν φτάξει ποτέ αυτοί εδώ. Οπότε, στους άλλους να ρίξουμε το ανάθεμα. Οπότε, μπράβο του, τον συγχαίρουμε για άλλη μια φορά για την μεγαλοσύνη, τη μεγαλοκαρδία που έχει να αναλαμβάνει τη συνολική ευθύνη. Δεν διστάζω, κύριε και κύριοι, να έρθω να αναλάβω το βάρο τη ευθύνη και στο όνομα όσων κυβέρνησαν και δεν άλλαξαν ένα κράτο που έπρεπε να αλλάξει. <συσκοίδη> <συσκοίδη> Όμω οι δομέ του χρειάζονται κάποτε να μεταρρυθμιστούν, έστω και να αυτό σημαίνει κόστο. Μπράβο! <συσκοίδη> οι πελατειακέ σχέσει δεν μπορούν να διέπουν πια τον τρόπο με τον οποίο πολιτευόμαστε. <συσκοίδη> Και η επαφή του πολίτη και του κράτους ε, να ξαναχτιστεί σε σωστά θεμέλια. Άντε προστρύπετε και οι δυο τώρα, γιατί έρχει να ογκράμισμα. Ο οδηγός μας είναι η σύγχρονη ψηφιακή πολιτεία που εκφράζει τον Gav.gr, τον Gav ρωτάει τους πολίτες ε, τι ψηφίζουν, ούτε ζητάει και οποιοδήποτε αντάλλαγμα για να μπορέσει να τους εξυπηρετήσει. Ε, νομίζω ότι αυτή η φιλοσοφία πρέπει από εδώ και στο εξής να διαπνέει ε, τη λειτουργία κάθε κρατικού φορέα και την κουλτούρα κάθε κρατικού αξιωματούχου. Λέτε. Πινιέλα, αρβίτα, αρβίτα, αρβίτα. Δεν διστάζω κύριε και κύριοι, σαν να λάβω το βάρος της ευθύνης. Ε, βέβαια, ο Θεός δεν μπορούσε να στερίσει την πατρίδα από ένα μαύρο γιαλούρο. Έναν μαύρο γιαλούρο, όπω πολύ ωραία το λέει ο Παπαγενόπουλο, στη γνωστή ταινία. Έτσι λοιπόν, ακούσαμε την ανάληψη ευθύνη τη συνολική για όλε τι παθογένειε γύρω και από αυτό το θέμα του κυριακού Μητσοτάη και μετά μα περιέγραψε λίγο πώ το βλέπει όλο αυτό και ότι η ηλεκτρονική διέξοδο είναι σωτήρια γιατί ο ΓΑΒ δεν ρωτάει τι ακριβώ είσαι, ναι, αλλά αυτέ οι δουλειέ γίνονται εκτό ΓΑΒ. Δεν γίνονται εντό ΓΑΒ, γι' αυτό έχουμε τα και τα εκτό και τα εντό, και γι' αυτό αργούν πολλέ φορέ όλα αυτά να μπουν σε διάφορα ΓΑΒ για να μπορούν να γίνουν τέτοιου τύπου δώσω λήψης και ειδικά η συγκεκριμένη παράταξη έχει ειδικευθεί σε όλα αυτά και αυτό βάφεται, βάφτηκε η Ελλάδα μπλε και ψάχναμε όλοι τα γιατί και τα διότι αν ακούσει κανείς τους διαλόγους καταλαβαίνει ακριβώς πως έγινε όλο αυτό και ξαφνικά απέκτησε άλλο χρώμα ο χάρτης και άλλοι λόγοι βέβαια αλλά κυρίω αυτό έπαιξε έναν ιδιαίτερο λόγο Και βγαίνει και ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγεία, να μιλήσει για τα θέματα ΟΠΕ και και τα παρουσιάζει όλα αυτά σαν γόρδιους δεσμούς που τους κόβει αυτή η κυβέρνηση που έχει την αποφασιστικότητα και παίρνει το σπαθί και κόβει όπως είχε κοπεί κάποτε ο γόρδιος δεσμός. Όμως θα ακούσουμε με ποιους άλλους, με ποια άλλα θέματα βάζει το σκάνδαλο του ΟΠΕ δίπλα. Ο κύριος Πρωθυπουργός. Με μεγάλη γενναιότητα, αποφασίζει να κάνει μια πολύ μεγάλη επανεκκίνηση και όπω έλυσε η κυβέρνησή μα το δεσμό τη ΔΕΗ στην αρχή τη θετία μα, το γόριδεσμό του ελληνικού στην αρχή τη θετία μα, το γόριδεσμό των αυπηγείων στην αρχή τη θετία μα, το δεσμό των συντάξεων στον ΕΦΚΑ στην αρχή τη θετία μα, τώρα το γόριο δεσμό των εφημεριών στο μέσο τη θετία μα το κατογόριδεσμό των μη κρατικών με και το κ.ο.κ. αποφασίζει να λύσει και το γόριδεσμό των αγροτικών επιδοτήσεων. Είναι σκάνδαλο, δεν είναι γόρδιο του δεσμού. Τα άλλα, άντε να δεχτούμε ότι ήταν γόρδιοι δεσμοί. Οι ΔΕΗ, το ελληνικό, τα ναυπηγεία, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, οι εφημερίε, όλα αυτά είναι προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν με αυτόν τον τρόπο. Θα μπορούσαν με άλλο, δεν έχει σημασία. Όλα αυτά είναι θέματα που υπήρχαν στην Ελλάδα. Ετούτο δεν είναι θέμα. Είναι σκάνδαλο. Κάποιοι τα αρπάξαν και τα αρπάξαν οι ίδιοι. Οι υπουργοί του, οι βουλευτέ του και άλλων κομμάτων, αλλά κυρίω οι ίδιοι σε μια φοβερή δοσοληψία. Και δεν ήταν μόνο ο Υπουργός και αυτός που τα πιανε, ο Αγρότης και καλά από κάτω, που έπαιρνε και εκατομμύρια, υπήρχαν και μεσάζοντες όπως αποκάλυψε ο ΣΚΑΙχτες. Οι τράφε λοιπόν του κικλώματο όπου λέγοντα κύκλωμα εννοούμε κάποια από τα κέντρα υποδοχή δηλώσεων και τα στελέχη του οργανισμού του Πεκέ που ήταν επιφορτισμένα με τον έλεγχο των δηλώσεων αυτό, τι προκύπτει από τι καταγγελίε. Ότι για τι επιδοτήσει έω 5.000 ευρώ, το κύκλωμα ζητούσε προμήθεια το πρώτο έτος 60%. Για την επιδότηση για επιδοτήσει ύψου από 5 έω 15.000 15 ευρώ. Το κύκλωμα αντίστοιχα ζητούσε προμήθεια που έφτανε έω και το 70%, ενώ για τι επιδοτήσει που υπερεύαιναν τα 15 15.000 ευρώ το ύψος της προμήθειας ανερχόταν στο 80%. Ζητώ η Ελλάδα, ουί. ζητώ η θρησκεία ουί, ουί, ουί. Ζητώ η νέα Δημοκρατία. Προκύπτει ότι για τους κτηνοτρόφους υπήρχε μια επιπλέον ταρίφα 5 ευρώ ανακεφάλειο όπως αναφέρεται στην καταγγελία δηλαδή για κάθε εικονικό ζώο για κάθε πλασματικό ανύπαρκτο ζώο το κύκλωμα χρέωνε 5 ευρώ και εισέπραται 5 ευρώ από τον δικαιούχο Ζήτω ευθυσκία. Ζήτω ευθυσκία. Ζήτω Στην Κρήτη υπήρχαν περιστατικά όπου Πήγαινε ο ταμίας όπως αναφέρεται του κυκλώματος και ήταν παρόν την ώρα που έκαναν ανάληψη οι δικαιούχοι στα ATM ούτως ώστε να παίρνει επιτόπου το ποσό που αναλογούσε στο κύκλωμα να μην έχει περιθώριο δηλαδή ο αγρότης ή ο κτηνοτρόφος να επιστρέψει με τα χρήματα σπίτι του αλλά τα έδινε επιτόπου στον ταμεία «Ζήτω η νέα δημοκρατία» Κάνει ρήμα, τα έδινε στον ταμεία «Ζήτω η νέα δημοκρατία» Έτσι λοιπόν, πολύ ωραία το είχαν στήσει εδώ, διότι η παράταξη διέπεται από αρχές, από αξίες, δεν μπορεί να είναι γιούρια, οργανωμένα πράγματα. Μέχρι 5.000 ήταν 60% η μίζα, μέχρι 15.000 70% και από 15.000 και πάνω ήταν 80%. Και 5 ευρώ ανά μοσχάρι, ανά ή πρόβατο, η γίδι. Αυτοί σε λίγο μπορεί και να το κάνουν, θα φανεί σε μελλοντικό σκάνδαλο, να το κάνουν και για τα άλλα πρόβατα που ψηφίζουν. Που του ψηφίζουν. Γιατί και από εκεί μπορεί καμιά μίζα να βγει. Δεν χρειάζεται μόνο στα τετράποδα πρόβατα. Υπάρχουν και τα δίποδα πρόβατα τα οποία ψηφίζουν και γίνεται από κάτω αυτό το πάρτι που μόλι ακούσαμε. Και ο άλλο ήταν και δίπλα στο ATM. Να τα πάρει απευθεία. Να μην μεσολαβούν ούτε χαρτούρε, ούτε οι ψυχρέ μεταβιβάσει μέσω των ηλεκτρονικών διαδικασιών. Η ανθρώπινη σχέση είναι έλλειψη. Το βγάζει κατευθείαν εκεί, ζεστό, το παίρνει κατευθείαν, άντε για πίστε αγκαφέ. Η ανθρωπιά πάνω απ' όλα. Υπάρχουν περιοχές με βάση τις καταγγελίες πάντα, όπως για παράδειγμα η Κοζάνη, η Φλόρινα και η Καστοριά, όπου το 2019 έγιναν 41 εικονικές αιτήσει και οι αγρότες εκεί εισέπραξαν 800.000 ευρώ από τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Είδαν προφανώς, είδε το σύστημα ότι λειτουργήσε Εξαπάτησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση και την, το ελληνικό ε, δημόσιο και την επόμενη χρονιά τριπλασιάστηκαν ε, 128 αιτήσει. Και ένα χρόνο δηλαδή, μετά την πρώτη δοκιμή, το 2019, το 2020, κατάφεραν να εκταμιεύσουν και να μοιραστούν 5 εκατομμύρια ευρώ. Ρε βίτα, Πάμε λοιπόν με ψηλά το βλέμμα και τις αξίες μας 5 εκατομμύρια ευρώ Δυνατή όσο ποτέ Μιλάμε για καλές αξίες όχι τίποτα χαζές αξίες και εμείς είπαμε για τις παθογένειες πριν και πολύ καλά κάνει εδώ ο και μου θυμίζει τι παθογένειες λέει του κράτους, δύο χρόνικες ο ίδιος 21 χρόνια βουλευτής Υπουργό. Έξι χρόνια πρωθυπουργό. Επειδή μιλάει για τι παθογένειε προηγούμενε. Ο πατέρα του 60 χρόνια βουλευτή, υπουργό και πρωθυπουργό. Η αδελφοί του 40 χρόνια βουλευτή και υπουργό. Ναι, αλλά οι άλλοι δεν τα κάνανε και τόσο καλά. Και αναγκάσαν τώρα ετού εδώ να κλέβουν, να γίνουν κλέφτε. Επειδή οι άλλοι δεν τα είχαν καλά. Αν τα είχαν κάνει καλά οι προηγούμενοι, δεν θα ήταν κλέφτε όλοι αυτοί εδώ και δεν θα είχαν στήσει όλα αυτά που ακούμε με τα εκατομμύρια. Ευτυχώ όμω. Στου υπόλοιπου τομεί η κυβέρνηση θα πάει πάρα πολύ καλά και όλο αυτό είναι ένα αντίβαρο θετικό. Το έχουμε ανάγκη και εμεί, γιατί από αυτό το σκανδαλάκι των, του ΟΠΕΚΕΠ σκουραίνει, γκριζάρει όσο να είναι η Μαυρίζι, η καρδιά μας και η ατμόσφαιρα για να πάει με το μαύρο γυαλούρο και ευτυχώς στους άλλους τομείς καλπάζει η κυβερνητική πολιτική να στα θέματα εργασία, η κυρία Κεραμέως ανακοίνωσε επισήμω στις 13 ώρες. Σήμερα μπορεί κάποιος να δουλεύει έως 13 ώρες σε δύο ή περισσότερους εργοδότες. Τι κάνουμε με τη ρύθμιση του νομοσχεδίου, δίνουμε τη δυνατότητα, όχι υποχρέως δυνατότητα, να μπορεί να το κάνεις αυτό σε έναν εργοδότη. Μπράβο. Και όχι, δηλαδή, εάν εγώ δουλεύω ήδη σε δύο, για παράδειγμα, εστιατόρια, να έχω τη δυνατότητα των ίδιων αριθμόρων, με τους ίδιους περιορισμούς των αριθμό αριθμόρων, να τους κάνω σε έναν εργοδότη. Γιατί, τι κερδίζω. Γιατί. Πρώτον, δεν μετακινούμε, δεν πηγαίνω σε δεύτερο εργοδότη. Άρα κερδίζω χρόνο. Μπράβο. Μάλιστα. Μάλιστα, πλήρει και ο Βορύδη. Πολύ σωστά τα σκέφτηκε εδώ η κυρία Κεραμαίο. Αν δουλεύει 13 ώρε σε δύο εργοδότε, θα αφήσει τον έναν και θα μείνει τον άλλο. Θα κερδίσει και τον χρόνο και θα βγει και κερδισμένο. Για σένα το κάνει, για τον εργαζόμενο. Όλο αυτό το λέει και το ξαναλέει, θα το ακούσουμε, θα το εμπεδώσουμε. Γίνεται με τη συνένεση του εργαζόμενου. Δεν θα το αποφασίσει ένα εργοδότη, δεν γίνονται αυτά στην Ελλάδα. Υπάρχουν επιθεωρήσει εργασία, υπάρχουν όργανα. Γίνεται με τη συνένεση και ξέρουμε όλοι πώ ο εργοδότη. Ε, για να κάνει κάτι, θα ρωτήσει, θα το ρωτήσει δύο-τρει φορέ με ευγένεια τον εργαζόμενο, αν επιθυμεί να του κόψει το κεφάλι. Και ο εργαζόμενο θα πει, Βεβαίω. Πάντα ο εργαζόμενος είναι τόσο πρόθυμο όταν ο εργοδότη του λέει κάτι σε αυτόν τον τόπο, γιατί με αυτή τη χαρά και με αυτή την αντίληψη Θα αντιμετωπίζει η κεραμαίω. Δεύτερον, εάν δουλέψω μόνο σε έναν εργοδότη, θα πληρωθώ έξτρα περισσότερα χρήματα γιατί θα λογιστεί ω υπερορία. Μπράβο! Εάν δουλεύω σε δύο εργοδότε, δεν λογίζεται ω υπερορία. Για να το πω απλά για να, για να είναι και να αποτυπωθεί και με νούμερα, αν κερδίζω 8 ευρώ την ώρα και δουλεύω 13 ώρε έω 13 ώρε σε δύο εργοδότε, θα κερδίσω την ημέρα 104 ευρώ. Σε έναν εργοδότη, 119 ευρώ. Μπράβο! Γιατί, γιατί, γιατί κλάνει το γατί. Μάλιστα. Γιατί λογίζεται ω προ αύξηση. <Συλίου> Ανώητο προ Όλο αυτό όμω είναι μόνο δυνατότητα και όχι υποχρέωση. Μόνο αν το συμφωνήσω. Και ποιο δεν θα συμφωνήσει από 104 ευρώ να πάει 119 και να κερδίσει του δρόμου, τι διαδρομέ, το πήγαινε έλα. Πολύ σωστά θα τα σκέφτηκε η κυρία Κεραμέο. Μπράβο, γιατί όλο αυτό έχει γίνει. Και έκατσαν οι επιτελεί του Υπουργείου Εργασία να σκεφτούν από την πλευρά του εργαζόμενου. Είδανε ότι πόσο θέλει αυτό, δουλεύει εκεί, μετά μετακινείται εκεί, χάνει χρόνο, κουράζεται. Πώ θα ξεκουράσουμε τον εργαζόμενο και να του δώσουμε και παραπάνω λεφτά, Αυτό ήταν το κριτήριο. Πάντα όταν το Υπουργείο Εργασία, ειδικά σε αυτή τη χώρα και στι άλλε χώρε, εξαπολύει μέτρα, γιατί περί, περί αυτού πρόκειται, όπω εξαπολύονται ο πύραυλοι, εξαπολύει μέτρα και μεθοδεύει ελαφρύνσεις για τους εργαζόμενους ξέρουμε όλοι ότι γίνονται για να μπει η θηλιά ακόμη πιο σφιχτή και το μαχαίρι ακόμη πιο βαθιά στη ζωή των εργαζομένων, στην τσέπη των εργαζομένων όλο αυτό όμως αμπαλάρεται με μια φιλεργατική και καλά αντίληψη και πάντα σε συνεννόηση δεν θα κάνει κάτι μόνος του εργοδότης τα ξέρουμε όλα αυτά και ξέρουμε όλοι πως γίνονται Και το λέω γιατί ακούστηκαν πολλά ότι πλέον έχουμε 13 ώρε. Όχι κύριε Δαχαρέα. Έχουμε κανονικά 8 ώρε. Καταπληκτικό. Αλλά έχουμε δυνατότητα για υπερορική απασχόληση μόνο εάν το θελήσει και συμφωνήσει ο εργαζόμενο. Προφανώ δεν θα δουλεύουν 6 μέρε οι άνθρωποι. Πάλι 5 θα δουλεύουν. Απλώ θα μπορούν να δουλεύουν τι 6 από τι 7. Αυτή είναι η λογική Ζαχαρού του συναδέλφου δημοσιογράφου Της Κεραμένους ακούσαμε πριν τη λογική Μπορεί να γίνει ένα, μια μίξη αυτών των πολύ ωραίων Για το καλό πάντα του εργαζόμενου με μέρες, με ώρες και με όλα τα υπόλοιπάρα Λύνουμε θέματα, ένα άλλο θέμα που έχει λυθεί Ενώ τρέχει το σκάνδαλο του, σκανδαλάρα του ΟΠΕΚΕΠΕ Ένα άλλο θέμα είναι τα όσα γίνονται στην υγεία Τα νοσοκομεία έχουν μειωθεί οι ώρες αναμονής με τα βραχιολάκια, ρίχνουμε κάθε μέρα την αναμονή, αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, αλλά δεν τα αναγνωρίζουν οι δημοσιογράφοι και βγάζουν τον υπουργό έξω από τα ρούχα του. Αυτός είναι ο στόχος, δεν σας. είμαστε 4 ώρε τώρα. Τώρα είμαστε στο, στον Ευαγγελισμό. Το μέγιστο 6, 6 ώρε συνήθω είναι περίπου 4,5 με 5,5 ώρε. Άρα έχουμε πλησιάσει πάρα πολύ στο στόχο μα. Είμαστε κάτω από το 50% από ό,τι περιμέναμε πριν από ένα χρόνο. Και το ίδιο συμβαίνει και στα άλλα νοσοκομεία. Αν πάνε, και πάνε, σε αυτό πέτος. δεν έχετε να πείτε καλή Ωραία. κουβέντα, να βγάλω σακάκια να πετάξω γραβάτε να ειδικάζω. Ε, να βγάλω σακά να πετάξω δεν Το μωρό μου, ο μπουμπούκος μου! Ο μπουμπούκος σου! Με συγχωρείτε δηλαδή! Μην Δηλαδή, δεν την ημέρα Όχι, είναι δουλειά μας! Μα Με συγχωρείτε! Όχι, όχι. Είναι ο καλύτερο υπουργό και έχει μειώσει τι ώρε και είναι τα καλύτερα νοσοκομεία και έχουμε το καλύτερο σύστημα υγεία. Από το να ξεβρακωθεί ο Άδωνη και να τον βλέπουμε όλοι με πεταμένα σακάκια, βραχιά, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, καλύτερα να παραδεχτούμε όλοι κι εσεί που πηγαίνετε στα νοσοκομεία, όταν βγαίνει και δεν βλέπετε καμιά κάμερα, τα καλύτερα θα λέτε. Μην το δούμε ξεβράκο να μα χορεύει τρυπτή. Δεν το αντέχει κανεί. Από τα δύο, καλύτερα να βασανιζόμαστε στα νοσοκομεία παρά ο άλλο να κάνει το χ Όλοι. Άλλωστε δεν έχουμε λόγο να πούμε κακό λόγο για τα νοσοκομεία γιατί έχουν μειωθεί οι ώρες. Ο Ευαγγελισμό πλέον ώρα, ναι, με το βραχελάκι, κανένα δεν περιμένει πάνω από 6 ώρε. Κανένα. Αυτή είναι η oh, μέγιστη oh, αναμονή. 6 ώρε. Ώρες. Αυτό είναι φανταστικό. Πόσο ήταν. Ο πάνω από 10. 11 ώρε ήταν ο 10 11 ώρε. Oh, Πώ ήταν Ευαγγελισμό. Ο, ήταν. Ευαγγελισμό ο πέινε πέινε. ήταν 10 με 11 ώρε. Και τώρα έχει πέσει κάτω από τι 6 ώρε. Αυτό είναι το ακραίο. Το, η, η ακραία τιμή. Πάει κατά 5 ώρε. μέσο ποιο είναι. Ο βέλτο είναι 4 ώρε. Γιατί μεγάλο με μιλάω. Για μεγάλο νοσοκομείο έτσι. I uh -huh. Ετέσσερι ώρε <στοί> και μέλη του συνεδρίου. Συγγνώμη τώρα, δεν θέλω να πω κάτι Μα για το έργο σα. Μου φαίνεται φιαλτικό να είσαι στα ΤΕΠ. Δεν μιλάμε Τώρα δεν μιλάμε σοβαρά. Όταν πας στα ΤΕΠ, αγαπητέ κύριε Κακούσο, δεν πα να πάρει τσίχλε στο περίπτερο. να εξεταστεί. σημαίνει. Εντό ενό τετάρτου θα είστε εντελώ καλά. Πώ δηλαδή. Θα σα κάνω μια εγχείρηση. Εγχείρηση Να, άλλη μία λύση είναι να μειωθεί στο τέταρτο. Η αναμονή δεν χρειάζεται να είναι στι 6 ώρε που είμαστε τώρα και πρέπει να φτάσουμε το διεθνέ στάνταρ, που είναι. Δεν ξέρω πώ προκύπτει όλο αυτό. Που είναι 4 ώρε. Βεβαίω έχει σημασία σε ποιο χώρο περιμένει, για ποιο λόγο περιμένει, από που ξεκινά για να βρει το νοσοκομείο. Θέλω να πω όλες αυτές τις συγκρίσει με άλλε χώρε που έχει βγει κάπω και έχει προκύψει αυτό το τετράωρο. Αναμονή στα εξωτερικά, στα επίγοντα περιστατικά. Δεν ξέρω πώ προκύπτει και τι σημαίνει και το τετράωρο, και τι σημαίνει και το εξάωρο, και τι σημαίνει και το εντεκάωρο που ήταν τώρα, όταν πονά, όταν, όταν έχει τον δικό σου άνθρωπο. Είναι πολύπλοκο και προσωποποιημένο νομίζω, δεν μπορεί να μπει σε μέσου όρου. Παρ' όλα αυτά, κάνουμε ό,τι μπορούμε, το ρίχνουμε όπω ακούσατε, διότι το νοσοκομείο δεν είναι εστιατόριο. Πρώτα θα σε εξετάσουν, θα σου πάρουν αίμα. Θα σου βγουν σε εξετάσει, θα σου κάνουν αξονική. Έλα, μην διστάζει, δεν πρόκειται να σε πονέσουν. Θα σου δώσουν κάποια θανά και θα περιμένουν να δουν αν λειτουργούν. Δεν είναι αμμονή, είναι αμμονή. Είναι... Ξάπλωσε και μη φοβάσαι. Όχι, δεν αμμονή. Όχι, ένα από τα ρούχα. Αυτό Όμως είναι μια, ώρες, παρα... μια διαδικασία που ρέει. Το, όπως σύνολο αυτό, ας και εγώ. το σύνολο αυτό σα είπα Το σύνολο αυτό σα είπα. Το σύνολο σα είπα. Διαδικασία που ρέει σα είπα. Τι είναι το νοσοκομείο. Ο ΕΟ. Τι είναι το νοσοκομείο. Ο ΕΟ. Κέντρο διαρχομένο το νοσοκομείο. Σοβαρά μιλάτε. Αν μπείτε στο γουέμπι τη Δεν Όταν α, ε, ανέλαβα, είπα: Άδον σου δώσε η μοίρα ο Θεό και ο Πρωθυπουργό λαό την τρομακτική τιμή να είσαι δεύτερη φορά Υπουργό Υγεία Ελλάδα. Δεν άσχεται τιμή. Λοιπόν, δεν μπορεί να μην βρει έναν τρόπο να κάνει τη ζωή των ανθρώπων που εκείνη την ώρα του χάου ταλαιπωρούνται. Όσο μπορεί καλύτερη Την έχει διαλύσει την υγεία Αν δεν έχεις λεφτά, αν δεν έχει χρήματα Να πας στην ιδιότητα, χαίρετε Χαίρετε, γεια σας, τι κάνετε Καλά είσαστε που λέγει ο Βογιέτσες Χαίρετε τι κάνετε, καλά ευχαριστώ Είναι ο Άντωνς Γεωργιάδης και επειδή ο λαός Η μοίρα, η μοίρα πάνω από όλα αυτή η μοίρα Πού είναι η μοίρα να τη βρούμε, δεν έχει πρόσωπο Δεν έχει κάτι, η μοίρα ο πρωθυπουργός και ο λαός Έδωσαν την ευκαιρία για δεύτερη φορά να είναι στο Υπουργείο Υγεία, άρα έχει υποσχεθεί στον εαυτό του πριν βγάλει τα σακάτια και τα πετάξει όλα. Και γίνει ο χαμό να φτιάξει και να απαλύνει τον πόνο αυτών των ανθρώπων που το έχουν τόσο εκεί ανάγκη. Αλλιώ να πάνε σε εστιατόριο να φάνε, που επίση περνά ώρε. Ιδικά τώρα το καλοκαίρι, αν πέσει κανένα νησί, δεν παραγγέλνει αμέσω. Περιμένει 4-5 ώρε, θα τι φάει το εστιατόριο. Είναι παραπάνω από το νοσοκομείο. Θέλω να πω. Να τα βάλουμε αυτά όλα κάτω και να τα συγκρίνουμε. Θα βγει επόμενο ποτάκι στο εστιατόριο. Στην άξο περιμένεις μέχρι να φά και να φύγει έξι ώρε. Αναμονή στον Ευαγγελισμό τέσσερις ώρες. Άρα κερδάμε. Κερδίσαμε. Στο, στην υγεία προτιμήστε τον Ευαγγελισμό. Όχι κι αυτό σε εστιατόριο. Και ο Ευαγγελισμό δεν είναι σαν τη Νάξου, αλλά κάτι θα βαζιά, μην νηστικό και πιο υγιεινά σίγουρα. Οπότε όλα αυτά τον έχουν κάνει υπερήφανο. Είστε ικανοποιημένοι από το δημόσιο σύστημα υγείας Εδώ γελάμε Γιατί δεν το λέτε αυτό ε, Γιατί δεν το λέτε αυτό Δεν ξέρουμε τι γίνεται Είμαι πραγματικά πάρα πολύ Υπερήφανο. <Ρι> εδώ γελάμε. Ε, είναι η λέξη που χρησιμοποιεί είναι υπερήφανο. Γιατί βλέπω τα αποτελέσματα στη μείωση των χρόνων στην εφημερία στα νοσοκομεία. <Ρι> Πολύ ωραία τα λέει. Όλοι είμαστε υπερήφανοι. Εμεί κάνουμε και χρήση όλων αυτών. Ε, πόσο μάλλον ο Υπουργό. Γιατί να μην είναι ο ίδιο υπερήφανο, γιατί τα έχει φτιάξει. Και δεν μιλάει εδώ, δεν έχει πει σε αυτή τη συνέντευξη το ότι ο Ευαγγελισμό είναι σαν σούπερ ξενοδοχείο. Λουξ. Ξενοδοχείο που ζηλεύεις να είσαι μέσα και επιδιώκουν όλοι να πάνε σε αυτό και σε κανά δυο ακόμα νοσοκομείο γιατί είναι πεντάστερα, πεντάστερα νοσοκομεία με πέντε ώρες αναμονή, είμαστε στο πέντε, πέντε εκκιμούτζα, όλα μαζί έρχονται και δένουν αυτό να κρατήσουμε, να γυρίσουμε στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά παραμένουμε σε θέματα υγείας και νοσοκομείων. Υπάρχει η καταγγελία Προέδρου του ΜΠΚΠ που έχει πάει στην Εισαγγελία, δηλαδή είναι στην επόμενη δικογραφία που θα έρθει στην Βουλή. <Τι> Αυτό σας το λέω για να δείτε ότι οι δικογραφίε είναι άλλε τέσσερι. Και η μία θα πάει στη Βουλή γιατί υπάρχει υπουργό. Εκεί υπάρχει η καταγγελία του Προέδρου, όπου πήγε βουλευτή, που μετά έγινε υφυπουργό, που ζητούσε να γίνει μία πληρωμή ενό αφημί, όπου ο κάτοχος του αφημί ήταν εκτό είχε πεθάνει. <Τι> Αυτό δεν το καταλαβαίνω εγώ πάντα Σε αυτόν τον τόπο σε κάθε σκάνδαλο βγαίνει ότι κάποιοι νεκροί παίρνουν λεφτά Έχει ακουστεί πολλές φορές, το έχουμε συνηθίσει Εδώ ο συνδικαριστής ο είναι αυτός που κάνει αυτή την καταγγελία Ότι ένας νεκρός έπαιρνε και αυτός για κτήματα, για μοσχάρια, πρόβατα, ξέρω εγώ έπαιρνε Λεφτά, δεν καταλαβαίνω. Στην Ελλάδα έχουμε καταργήσει και μπράβο σε όλε τι κυβερνήσει το διαχωρισμό ζωή και θανάτου. Αυτό το, το βασικό διαχωρισμό το έχουν καταργήσει σε επίπεδο οικονομικό και όταν πρόκειται για απολαβή. Ε, το έχουμε καταφέρει αυτό, ε, το κατηγορούμε. Ναι, και είναι οι και ούτε. Δεν τα απόλαυσαν όταν ζούσανε. Γιατί να σταματήσει αυτό, να μπει δηλαδή μια γραμμή όταν δεν αντιλαμβάνεται. Που δεν ξέρουμε κιόλα τι μπορεί να αντιλαμβάνει ο νεκρό. Δεν έχουμε γίνει νεκροί, έχουμε διατελέσει. Νομίζω όχι. Οπότε, καλώς, δίνουν και έστου νεκρού. Είναι μια σωστή επιλογή, πολιτική επιλογή είναι αυτή, των κυβερνήσεων διαχρονικά και πάντα οι νεκροί σε αυτόν τον τόπο αντιμετωπίζονται με τον ίδιο ακριβώ τρόπο. Υπάρχει μια ισότητα ζωντανών και νεκρών. Να το δουν οι άλλε χώρε πώ εμεί εδώ, αφού μα παρακολουθούν σε όλο και είμαστε πρώτοι, βζίουν και πιο πρώτοι δεν γίνεται. Να δουν πώ έχουμε καταφέρει να νικήσουμε το θάνατο. Το λέει και το Αλλά εμεί εδώ το κάναμε πράξη με όλα αυτά που βλέπουμε και ακούμε. Δεν πρέπει να κάνουμε ζούγκλα την πολιτική, ούτε να είμαστε υπερβολικοί. Να φέρω ένα παράδειγμα. Αν εσεί πείτε στο τηλέφωνο με τον κύριο Κακούση, ο Γεωργιάδης είναι φανταστικό στα ρουσφέτια, λύνει τα πάντα και δίνει και επιδοτήσει. Σημαίνει πρέπει να παρατηθώ εγώ. Αν παρακολουθούν το δικό σα τηλέφωνο <Το> και το πείτε εσεί, τον κακούση. Θα πρέπει να παρατηθώ εγώ. Δεν καταλαβαίνω την όλα αυτό που ζούμε. Έχει ένα στοιχείο ντρικα, αλλά οκ. Okay. Πολύ σωστά τα λέει, θα πετάξει τα σαρκάκια του. Μα επειδή ενοχοποιούμε τώρα συνομιλίες, οι οποίες ήταν τόσο αγνές, τόσο απλές και τόσο καθημερινές. Μπορεί να ακούσεις οτιδήποτε σε αυτές τις συνομιλίες και όμως τις έχουμε ενοχοποιήσει και έχουμε ενοχοποιήσει και υπουργού που εμπλέκονται σε αυτές τις συνομιλίε. Α παρακολουθήσουμε δύο συνομιλίε, αγνές. Σε άλλο διάλογο μεταξύ συνεργάτη του Χρήστου Κέλα και υπαλλήλου του ΟΠΚΠ σύμφωνα με πληροφορίες περιγράφεται πώς βάφτιζαν κατάλληλε εκτάσεις που δεν ήταν καν καλλιεργήσιμες. Ε τώρα κοίτα να δεις, άμα δεις αυτό που έχεις σχεδιάσει θα σου στείλω και στο Viper θα πεις ρε σ*** όντως, αυτός δεν καλλιεργείται με τίποτε. Τι είναι εκεί μέσα, μέσα στο δάσος. Πού να ξέρω ρε σ***. τι να ξέρω, δες το λίγο και πάρεμε. Ναι, ναι, ναι Κάποιο δάσο εδώ το είχαν δηλώσει λιβάδι και μιλούσαν με το συνεργάτη του Κέλα, ο Κέλας δεν ξέρω ποιος ήταν, βουλευτή, πουργός και έγινε αυτός ο διάλογος, αλλά ακόμη καλύτερος είναι αυτός ο, που, που ακολουθεί. Νέοι αποκαλυπτικοί διάλογοι για το πάρτι των επιδοτήσεων αποτυπώνουν το πάρε σε παραγόντων και αγροτών που δεν είχε τέλο. Ο Γιάννη Τρουλινό, που παρετήθηκε το Σάββατο από μέλο τη Πολιτική Επιτροπή τη Νέα Δημοκρατία, φέρεται να πληροφορεί τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Κυριάκο Παπασίδη για αγρότη που κατάφερε να πληρωθεί με παρέμβαση αυγενάκη. Ποιο άλλο παραγωγό πληρώθηκε κανονικά που δεν περίμενε ποτέ να πληρωθεί. Α, ποιο. Αυτό που είχε κάνει στην Κουρμέτζα Σκέψου, σάλταρε ο άλλο και ανέβηκε στην Αθήνα. Ποιο, Ο Σπύρος. Και μου λέει: Είμαστε σε ένα γάμο και έρχεται περιχαρή και μου λέει: Τα είχα κλαμένα. Ναι. Αλλά κανόνισα ο Αβγενάκη και πληρώθηκα. Οι δυσκολίε που έρχονται αυξάνουν τι ευθύνε. Γι' αυτό και σα ρωτώ: Αν δεν τι αναλάβουμε εμεί, τότε ποιο. Α, ποιο. Αυτό 1-0. Αριβικά αριβή Ποιο, Ποιο Αυτό Τρία από Ποιο θα ξαναίσει και όταν ενώ πιο κόμμα και ποιο προθημικό. Αίκα Ποιο, Ποιο, Εγώ κεντροδεξιό, τρία Είναι πολύ ωραία αυτή η διάλογη και οι δραματοποίησει που κάνουν δημοσιογράφοι, προσπαθούν να μιμηθούν την πραγματικότητα. Εδώ ένα αθώο διάλογο που, επειδή ακούει τη λέξη Αβγενάκη, έχουμε ενοχοποιήσει όλη τον Αβγενάκη. Έλεο, κάπου έλεο που λέει ότι θα μα το ο Αβγενάκη το θέμα, μα τον βλέπει τον Αβγενάκη. Αυτό ο ψύχρεμο που είχε δίδει τον εργαζόμενο στο αεροδρόμιο, η γενικότερη του πορεία. Δεν έχει κάνει τέτοια, δεν μπορεί να έχει ανάμειξη όλα αυτά. Αδίκω τον εμπλέξανε μέσα δύο που μιλούσαν στο. Τηλέφωνο, ευτυχώς υπάρχουν όμως αρχαίες αξίες και ευτυχώς πέρυσι που είχαμε τα 50χρονα της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης από εκείνη την εκδήλωση της είχε θυμηθεί. Και νομίζω ότι για όλους μας, τους παλαιότερους αλλά και τους, και τους νεότερους είναι πράγματι αυτές στιγμές συγκίνησης. Να πάρετε μερικά soft εξεινάχεια γιατί θα κλέτε με μαύρο δάκρυ. Καθώς μέσα από αυτήν την εικόνα Νιώθουμε όλοι να περνούν χρόνια μια συναρπαστική διαδρομής. Αχ, Θεέ μου, κράτο το στόμα μου, δεν ήξουν η Ρουφιάννα. Είναι μια διαδρομή που με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο έχει σφραγίσει τις ζωές μας. Ψέματα και συναρτησίες. μάτι χαρές. 12 καφετιέρες και, δεν ξέρω, 4 ψυγεία, προσχοληγή από τη ζήμα Αλλά και λήπες. Πω, πω, όμω. όμως στις αρχές και στις αξίες μας. Η Μάσα, η Ρεμούλα, για να φάνε αυτή και η κλίκα του. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία! Κάτω οι κλέπτες! Κάτω οι λοποδιούτες! Δεν διστάζω κυρίε και κύριοι, να έρθει να αναλάβω το βάρο τη ευθύνη και στο όνομα όσων κυβέρνησαν και δεν άλλαξαν ένα κράτο που έπρεπε να αλλάξει. Ε, βέβαια, ο Θεό δεν μπορούσε να στερήσει την πατρίδα από ένα μαύρο γιαλούρο. Ο μαύρο και ο γιαλούρος. είναι δύο για τα επίθετα. Τα ονόματα. 2 11, 10 80 8, 80 Σας περιμένει μέσα με πολύ μεγάλη χαρά. Ο Δημητρής Κύρκο ρυθμίζει τον ήχο. Ready Παπάκη Το mail του σταθμού. Το βλέπω εγώ εδώ αυτή την ώρα μπροστά. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διαθμίσεις και συνεχίζουμε.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 Δεν γνωρίζω. Δηλαδή, από μέρου σα περίμενα κάτι πιο ευαίσθητο. Δεν υπάρχει περίπτωση Ομά. να ήξερε κάτι. Είναι και εγώ α... το λέω. Είναι απαράδεκτο του κοριού στα Υπουργεία και στου συνδικαλιστέ που τα έλεγαν αυτά. Ποιο του έστεισε. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα χρηματοδότησε κάποιο μηχανισμό ο οποίο έβαλε κοριού τα Υπουργεία και στου ανθρώπου και έχουμε αυτού του διαλόγου. Πρέπει να διερευνηθεί. Δεν μπορεί μια κυβέρνηση να διαστήρεται έτσι, δηλαδή, με αυτού του διαλόγου. Και εγώ δεν θέλω. Δεν θέλω να σπηλωθεί σε καμία περίπτωση αυτή κυβέρνηση ε... γιατί δεν έχει και λόγο. Και αφού το από άδονη, ο άδονη, είναι όλη τιμή αυτή και αθόη και η ηθική Θεωρώ και... την όλοι άξονα, πείσει άνθρωποι και απολύτω τιμή. Και αυτό το απόδονισε. Και αφού το από άδονη, καταλαβαίνουμε όταν το λέει ο πιο τίμιο, ο πιο ειδικό, λίγο έχει μια βαρύτα παραπάνω αυτό. Και μόνο μια ερώτηση για τον αυτιά που τον έχουμε στην ευρωβουλή και γυρίζει τι λαϊκέτα αγορέ και κοιτάει πόσο έχει ντομάτα. Και καλά αυτό έκανε πάντα, πάντα τώρα, για άλλο το στείλα. Έτσι, το γνωρίσαμε, έτσι, το στείλαμε, αυτό θέλαμε. Εδώ στην καιρική αγορά των Βρεξελών, βρήκαμε λάδι με μεσαρά 750 γραμμάρια 15. Ευρώ. Ναι αλλά όταν εσύ παίρνεις 30 εκατομμύρια για να μην κάνεις τίποτα θα πας να βάλεις ντομάτες Ωχο τώρα Θέλεις να φτιάξεις μια σαλάτα όχι. να έχεις μια δικιά σου τώρα, τι θέση. Όχι ρε δεν καλή ρε φίλε Αφού μου έρχεται η επιδοτησούλα εκεί μέσα στο χειμώνα που κάθομαι 7 χιλιάδες Φύλαξε το σύνορο, δεν μπορεί να υφίσταται εάν δεν υπάρχουν απόλυνες Και για να γίνω κατανοητό εάν δεν υπάρχουν με κρύ. Γεια σα από το έφερα. Έχουμε πολύ λεβέτηση να αυτό που πλεύρισε. Ερροβόλαγε κιόλα, λεβέτη αεροβόλαγε. Έχω ξεχάσει, ροβόλαγε όπως τότε που είχε πάει 5 ώρα τα ξημερώματα τότε που μίλαγε λίγο χαμηλόφωνα αλλά δεν πειράζει Και ψηφίριζε Καλημέρα από την πλατεία εξ αρχείων Στις 8 Ιουλίου παραδίδουμε την πλατεία στους κατοίκους Τελειώνει η ανομία Τελειώνουν τα άββατα. Έμο ο άνθρωπο δεν ήθελε να ξυπνήσει του λεχρείτε που κοιμούνται μέχρι αργά. Έμ του λέτε τον που πήγε στα εξάρχια και ψιθύριζε γιατί ήταν χεσμένο τάχα. Τα έλα τώρα. Ή τα εξάρχια περνώ κάθε μέρα λόγω δουλειά. Τώρα είναι απελευθερωμένα τα εξάρχια. Είναι τρει-τέσσερι κλούβε γύρω-γύρω. Είναι οι λαμαρίνε εκεί στην πλατεία. Πολύ όμορφε λαμαρίνε. Θα γίνει μετρό ορίστε. Ναι, ναι, μετρό. Σωθήκαμε. Οι πιο χρήσιμο στάζε. Τέλο πάντων. Καλή εβδομάδα ανάρχη. Πότε κλείνεται. Την Παρασκευή Την Παρασκευή Θα να κάνω. Πορσόλ, γιορτάζει σήμερα. Ναι, ναι, μ' ακούτε που το φωνάζω. Γιορτάζω, γιορτάζω, μ' ακούτε Πήγε σε εκκλησία το πρωί. Θα πάω μετά, πάω στο δεύτερο πρόγραμμα. Δεν έχει πάει. Όχι. Απειλήσει το χέρι του παπά. Θα το γλίψω. Το Ομα... και Ακόμα καλύτερα, είμαι με τα κλείσει. Έχει βισέ. Έχει μπει σε κολυμπητρά. Εγώ. ήταν ένα καζανάκι Εκεί το κομμένο, μου Ε, ναι μου, αυτό. για πισταρία. πριν το κάνουν πισταρία, είχαν βάλει λίγο νερό μέσα και είχαν και έγινε Εγώ είμαι και σίγουρο. Αφού έχει βάφτιση, εγώ το ξέρω. Εγώ. Εσύ το λες. Ε, εγώ το λέω, αλλά είχα μνήμη και ένα χρόνια. Τώρα δε μου σε τιμή. Ε, Κάτι με θερμοσύμφωνη σου είπα και τέτοια, ξέρω εγώ. Ε, σε θερμοσύμφωνα που σε βάφτισε ο παπά, σε βάφτισε. Δεν είπαμε βάφτιση, είπαμε βάλα ένα θερμοσύμφωνα με νερό αυτό. Κατάλαβε εσύ. Μήπω είσαι άθρισκο. Ήμουσου του σατανά. Για να το δούμε λίγο. Λε βάμε σε τη λουκά. Ε, μάλλον. Σε στο το τίμιο δεν είμαστε καθόλου καλά. Δεν διστάζω, κύριε και κύριοι, να έρθω να αναλάβω το βάρο τη ευθύνη και στο όνομα όσων κυβέρνησαν και δεν άλλαξαν ένα κράτο που έπρεπε να αλλάξει. Ο Δόξα, ο Θεό Παναγία. Ε, βέβαια, ο Θεό δεν μπορούσε να στερήσει την πατρίδα από ένα μαύρο γιαλούρο. Μια χαρά τα λέει ο Γκρούεζα. Από ένα μαύρο γιαλούρο δεν στερείται αυτή η πατρίδα. Και φτιάχτηκε ω ρόλο κινηματογραφικό στην αρχή. Αλλά από ό,τι φαίνεται μετά έχουν βαλθεί όλοι να αποδείξουν ότι μπορούν να το φτάσουν το μαύρο το γιαλούρο, ο οποίο και παρατηθεί τότε είχε καταλάβει και κάτι σύμφωνα με το σενάριο, με τούτοι εδώ το ακριβώς αντίθετο αλλά παραμένει το όνομα, η αντίληψη και το φάγανε-φάγανε των υπολείπων. Ο Άντρος Γεωργιάδης στη συνέντευξη που έδωσε που ακούσαμε και πριν αφού λέει ότι είναι υπερήφανο, αρχίζει και αναπτύσσει το σκεπτικό του και μας περιγράφει ποια είναι αυτά που τον κάνουν υπερήφανο Εργά δικά του και μέσα σε αυτά αναφέρει και το ελληνικό. Είμαι πραγματικά πάρα πολύ υπερήφανο. Η λέξη που χρησιμοποιώ είναι υπερήφανο. Ξέρετε, η πολιτική, μια και μιλάμε για όλα αυτά τώρα, τα ναι. δυσάρεστα, έχει πολλέ πικρές στιγμές, αλλά και πολλέ γλυκεί στιγμές. Να φέρω ένα παράδειγμα. Πέρναγα προχθέ, όπω γεννούσα από ένα γάμο που είχα πάει στην α, Αργολίδα, στη, ο γιος του Γκά του βουλευτή από τη Φλόριδα. Α. Των Ρεπουμπλικανών και μου έκαναν την τιμή να με καλέσουν. Επιστρέφοντα λοιπόν, έβλεπα τα ναυπηγεία Ελευσίνε τα γεμάτα πλοία. Γεμάτα. Δεν έβλεπε ούτε τετραγωνικό μέτρο κενό. Ξέρετε τι χαρά αισθάνθηκα εσωτερική ότι μία προσπάθεια που έκανα 3,5 χρόνια ευωδόθηκε και οι άνθρωποι εκεί έχουν δουλειά, γιατί τα πλοία πηγαίνουν στην Τουρκία, μένουν στην Ελλάδα. Αυτή είναι μια ωραία στιγμή στην πολιτική. Mm -hmm. Ή όταν οδηγούμε στην Παραλιακή και βλέπω να χτίζονται όλα αυτά στο ελληνικό. Ξέρετε τι μεγάλη χαρά αισθάνομαι γι' αυτό. Να μείνουμε λίγο στο δεύτερο επειδή εμεί από την Ηλιοπολή βλέπουμε τι ακριβώς υψώνεται αυτό το τέρα, το Αγκούρι στο ελληνικό και κυριαρχεί ήδη ενώ είναι στο 1 τρίτο νομίζω τη κατασκευής φαίνεται ο ουρανοξίστης από παντού Πριν τον ουρανοξίστη βλέπαμε εκεί λίγο την παραλία και από όλο το λεκανοπαίδι είχε πρόσβαση, όποιος είχε θέα προς τα εκεί έβλεπε την παραλία στο βάθος έβλεπε την έγινα, τις ακτές της Πελοποννήσου Ε, και έβλεπε τα ήλιο βασιλέματα, έβλεπε αν κοίταγε πιο δεξιά το, το λιμάνι του Πειραιά, έβλεπε το φουγάρο στον κερατσίνη, τη σαλαμίνα στο βάθο. Όλα αυτά ήταν ωραία. Τώρα υπάρχουν όλα αυτά, αλλά όταν πετυχαίνεται κάτι μπροστά, τετράγωνο, τσιμεντένιο, τόσο άγρια, τόσο βία, κλέβει όλη την παράσταση και όλη την εικόνα. Δεν είναι για να χαίρεται κάποιο και πολύ περισσότερο να νιώθει περήφανο που έχει αυτό το τέρα ένα μόνο του. Εκεί μαζί με όλα τα άλλα από κάτω που θα είναι καζίνο και ένας ψεύτικος πολιτισμός, μια βλαχιά απροσμέτρητου βάθους και ύψους και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Όλα αυτά τους κάνουν αυτούς να καμαρώνουν και να νιώθουν υπερήφανοι, εμάς το ακριβώς αντίθετο, λαός τώρα μέρο δεύτερον. Κύριε Αποστολή, λέγεται Γεια σα! Γεια σας. Να χαίρεστε το όνομά σα. Το χαίρομαι, του το λέω κάθε φορά. Το... Πόσο σε χαίρομαι σένα, πόσο! Πού είσαι σήμερα ονοματάκι, αυτά. έχω καλέσει ω συνήγορο του γυμναστηριακού. Α, και. Δηλαδή ήξερα ε... ότι υπάρχει ο συνήγορο του πολίτη, όχι ότι υπάρχει ο συνήγορο του κοπρίτη. Τώρα τι να σα πω κι εγώ, μα έχει βάλει σε υπερορίε γιατί σβήνει μια φωτιά, ανάβει μια άλλη. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι, καταλαβαίνω. Έχει καλέσει ο πελάτη μου για το θέμα του ΟΠΕ ΠΕ έχει πάρει θέση για όχι το. Όχι ακόμα φωτιά. και περιμένουμε. Περιμένω Λοιπόν, η πρόβλεψή μου είναι ότι και με τον βορειοδυτή, δεν θα το σπαθεί. Έχω αρχίσει να πιστεύω ότι μόνο το μυτσοτάκι μου θα ρίχνει μέσα. Ούτε άδωμο, ούτε φεύγει, ούτε τίποτα. Μόνο το μισοτάκι και ίσω το κασελάκι από άλλο κόμμα. Α το λε αυτό. Ναι, ναι. Θέλω να είμαστε δίκαιοι. Αυτό τέλο πάντων, αν μπορείτε, αν ξαναπάρει, που φαντάζομαι θα πάρει, ρωτήστε τον λίγο να πάρει θέση. Ναι! ναι. Έλα. Έλα! Τι έγινε, ο φωτιάδηση ο καραγκιόζη, original. Έλα, καραγκιόζη! Τι έγινε, χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά, mm. α, για μένα, ευχαριστώ! Να είσαι καλά! Τι έγινε, καλά! Καλά, από την άνδρο σε παίρνω, ξεκινήσαμε περιοδία σήμερα! Από την άνδρο με έχει παρμένο! Α, την πάντρα σε έχω παρμένο! Ναι, ναι, με πιάστηκε το απαγορευτικό! Α, ωραία! Εντάξει, τίποτα έτσι, πειραμαξέρι τώρα, κατάλαβε! Ε, σ'άλια και τέτοια, ξέρω! Ναι, δεν τα γνωστάρε, παιδί μου! <Και> Α, πολιτικά... ναι και ελληνοφρένια θα ήθελα. Εδώ ίδια; ίδια. Η ίδια. Χρόνια βολάμπαλουρδοσκή. Ευχαριστώ. Εσύ άκουγα τώρα τον Ερθίδη που έλεγε για τι παρετήσει όλα αυτά τα χρόνια. Που το ανέκδοτο με το Λεπρό που είναι στη φυλακή. Πέσεις... Λεπρό, το Λεπρό ο Α, Καλό ε. Για στεφελή, καλό ήταν. Το που του αυτή τα όλα έξω. Και του κάνει άλλο Το σκάμε στη έτσι αυτοί, σιγά, σιγά. Για να φτάσουμε να παρετούνται οι υπουργοί Που τόσα χρόνια, ό,τι και να γινόταν, δεν συνέβαινε τίποτα. Κατάλαβε τι χοντρήμα έχει γίνει. Καλά, αυτό εννοείται. Εδώ... Έχουν ξεκοκαλήσει Ά... και τι γίδε. Όχι απλά του, εγώ του τη γύρα στην πλάτη, τι ξεκοκαλήσανε κιόλα. Θα μαρώνει ο Άδωνη ότι είναι η μόνη λέει, η κυβέρνηση που στέλνει του υπουργού τη προανακριτική. Άλλο κυβερνητικό κόμμα που να ψηφίζει προκαταρτικέ για υπουργού του, εγώ δεν θυμάμαι να έχει πάξει στην Ελλάδα. Είναι κάτι που δείχνει και τη διαφορά ήθου του Μιτσοτάκη και τη Νέα που Εδώ κάνει. Και λίγα γκρεμάλα εγάλωση μου, όχι να μπορώ να έγινε στη Σερβία, εμείς εδώ εντάξει, συνεχίζουμε τον ύπα του δικαίου.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 Ε, όχι, ναι, δεν ήξερα καλοκαιριάρι να βγούμε στον καύσωνα να ψοφήσουμε. Όχι, δεν του κάνω το χατήρι. Απόγευμα, 8 η ώρα, δεν μπορούμε. Α, 8 είναι που πέφτει ο ήλιος, ναι. Να του δώσουμε ένα μήνυμα. Γιατί ο γουρλωμάτη θα κάθεται για 10 χρόνια έτσι, όπω έχουμε φτάσει και κρυβόμαστε. Αυτό ήθελα να πω. Καλό καλοκαίρι, θα σα ακούμε, Κωνσταντζέρβα. Η αλήκειη ποποντά, είναι τελικά η μονακιότητα. Ναι, από το Μονακό, κάτι δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Καλό σου, καλό χειμώνα, καλή σεζόν. ζώνη. Καλώ ήρθα με βαρέθηκε να περιμένεις με την παρασκευή, εντάξει, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. <χω>. Δεν ήξερα να τα καταφέρω. Εντάξει, σωστά. Εντάξει, να κάνω. Ήρθα να χαιρετήσω και, την... και εγώ εβδομάδα Να έχει το ελεύθερο εδώ πέρα. Μαρία δίπλα. Ενόμαστε, ναι, μωρέ, δτάξει, και εγώ δίπλα, άλλη θα φεύγω, ναι, όλα καλά. Όλα καλά, να έχουμε. και Να κάνω. Όλα, Εντάξει, καλά. όλα καλά, μην αγχώνεστε. Φυτέψτε, φυτέψτε, φυτέψτε. Θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Φυτέυουμε, θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Εγώ πλήρωμα θα είμαι αλλού βέβαια, Άλλωστε. αλλά θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Και επειδή είναι 1η Ιουλίου και έχει ζέστη έξω, μια ωραία κρυάδα που μου τη στέλνει η Ναταλία, τον μπαμπά τη, ο Κώστα Αποημητό. Ο μπαμπά μου λέει δηλαδή, αναρωτιέται αν στο σκάνδαλο του εκτό από τον Φραπέ συμμετέχει ο Φρέντο, Αστείο π. Πέμπτη μου λέει, OK, καλό είναι ότι πρέπει. Δροσιστήκαμε λίγο. Το είπα δύο μέρε πριν, αλλά επειδή είναι 1η Ιουλίου και μπαίνουμε στο δεύτερο, επισήμω στο δεύτερο μήνα του καλοκαιριού, πρέπει να το γιορτάσουμε διαφορετικά. Δε με ρηγούν τα μεγάλα τα ψάρια, οι καρχαρίε και τα αρσενικά. Τη ευθεία τη αντρική σχολή. Είμαι από αυτέ που κερδίζουν στα ζάρια. Η συνταγή φυσικά είναι μια. Bacallaros cordallia Sei menuno lafta Fa e forteful Me e na super to sol limini via pano quero sbikini E ve trepeste Ve trepeste Gano du che tromazio du meas Para jamu Te lo bispevo Per dovre meno super mini via bikini, quero sbikini Tsikinos ovrakaki Petun olixeri mono mnie Hakatares Κι όμως θυμάμαι παλιά καλοκαίρια Συνελασσόνα λα, λα λα Πόσο ντρεπό μου της πλάς γενικά Δεν πλέον για λα, λα λα Γυάλια φορού σαν γουρνούς για καπέλα Φοράω τα γυαλιά από ανακυκλώμενα θήκια Μα τα ξεπέρασα πια όλα αυτά Πια πια πια Αυτά Ένα μηδέν Με λίγο σκόρδο και ξέρετε και τα υπόλοιπα Με ένα σούπερ τόσο δούλι Μια κοιλότα καλοκαιρινή Κάνω γκούκε, τρομάζει ο ντουμιάς Με το φρεμένο super mini Διάφανό καιρός μικίνι. Με είκοσι και με 25 ντουμπλεφάς Πέφτουν όλοι ξεριμωνομιάς Πα, πα, πα, δεν αυτή, παιδιά Λευστά. Λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα. Πήρα Ατομίας. Δεξιός όρσης λα, λα, λα. Είδα δεκάδες διαφημίστικα Τέλος ο πόνος στη μέση. Τελοπον Έφτιαξα όλας κασαδυναμίας Το πρωί γυμναστική πόσα χιλιόμετρα κάνετε. Βάρη κάνω. Βάρη. Λα, λα, λα. Δε με τα ξένα χορμιά Μια κολλάρα. Πια, πια, πια. Τι σημαίνουν όλα αυτά. Είναι αποδεδειγμένα μαθηματικά. Με ένα σούπερ τόσο δουλυμίνει Διαφανό καιρός μπικίνης. Το στριγκάκι! Κάνο κιου και τρομάζει ο Σιγά τα αίματα, καλέ. Με το δρεμένο σου φερμίνι, δια και ρασπικίνι. Αν έχεις την καλοσύνη να αφαιρέσουμε τα εσόρουχα από την κουβέντα σα. Φεύγουν όλοι, ξέρει μόνο μια. Κάκρα, τέζα. τέλο σα. Γεια σου, Κυριάκος μισοτάκι. Ένα καράκατσιλι. Είμαι σήμερα, Σα ευχαριστώ. Ήταν το ροζμικίνη από την πόλη, παλιέ εποχέ, αλλά πάντα φρέσκο και δροσερό και δροσιστικό. Φτάσαμε στο τέλο για σήμερα. Τρίτο μέρο του λαού μα πάει στο μαγαζίνο με τον Γιώργο Πιέρω. Τα υπόλοιπα εμεί αύριο. Για σας. σα. Έλα. Έλα! Είμαι παραλία. Γκάμπινγκ, πελοπόνισο. Εσύ πάντα είσαι παραλία. Στη λογική, μέσα Εσύ. στην οτροπία. μωρό μου πήρα να σε χαιρετήσω, να σου πω ότι θα τα αγαπάω. Οχ, τι σε τσίπησε, φίδι. Και ξέρει κάτι καλύτερα που δεν πήγατε φέτο νωρίτερα για διακοπέ, για να μπορείτε να σχολιάσετε τα σκάνδαλα όλα τα καλοκαιρινά, τα τρελά. Καλά, φεύγουμε, μην ανησυχεί. Ό,τι γίνει τώρα, ελεύθερο. Πότε θα φύγει, Την Παρασκευή. Oh! Δεν το ξέρω, μελαγχόλησα τώρα Έλα μωρέ, μελαγχόλησες με Νιώθεις πεταμένος Μες στην πόλη σου σαν ξένος Ρε παιδί μαμά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 Έλα μου, μου. Να σου πω, καταρχά χρόνια πολλά, εντάξει, να το ξεχνά. Το οποιαδήποτε χώρα αυτού του συγχαμένου του καπιταλισμού θα είχε παρετηθεί αυτή η κυβέρνηση με όλα αυτά που γίνονται. Καλά, γιατί να παρετηθεί. Εμεί είμαστε κάτι άλλο. Δηλαδή δεν μα αντιπροσωπεύει πλήρω. Σαν ποιότητα. Πω. Οπότε, why? Πιέτσι. Μια χαρά είναι. Μια χαρά. Ή να μα μαζέψει, δηλαδή, όλου εμά ο εισαγγελέα. Που... Α, όταν λέγαμε ότι αυτό δεν πήρε 41% παιδιά, αυτό ήταν αλλήλου του αποτελέσματο. Για κάποιο λόγο έγινε νοσία και το έβλεπα στα μάτια του. Δεν το πιστεύανε αυτό το 41%. δεν το πιστεύουν. Ε, εντάξει, είπαμε στον τότε γραφική και ψεκασμένη και ότι το τα nah, τώρα. Όπω τότε λε, που με τι φωτιέ που είχε πει ο Δούκα και είχε πει ότι πηγαίναμε με σακούλε όποιον μιλούσε ελληνικά και τον τοροδοκούσαμε. Και πάλι ο Σέγγελε, εγώ πέρα βρέχει. Είχαμε πάει στη Μιλία με τι φωτιέ τότε έτσι τις με δύο, κάτω με και έτσι πήραμε τι εκλογέ το 2007. Είχαμε κάνει και κάποιο μεριτσάντε και αποσημείωναν. Τέλο πάντων. Άντε, καλώ, να κάνει. Δώσω τι σακούλε, τέλειω αυτό. Και πάλι μια τάκα είναι, δεν αποδεικνύεται. Αλλά εάν αποδεικνύεται. Τι θέλω μάλλον να. Με πειρα και κάτι εκλογέ, βέβαια, αλλά τέλο πάντων. Τις πήραν τις εκλογές, αλλήνως το αποτελέσμα τους λέγεται αυτό εκλογή. Έλα καημένη τώρα τη θέσα. Ναι, τι, τι ψάχνω κι εγώ, τι ψάγνω. Σατανάδευτα. Βράσεις το διάλο μωρί, αντί να πάρει να πεις μια ευχή. <laughs> Ούσου. Έλα λεπικαλ. Εσ κατά βουτσάκι. Δεν κάνει αγάπη μου. Ε, αγάπη μου. Τώρα πώς πάμε; Ε, δάξι, τrhoπος τη λέει. Ναι, τι θε. Γιατί έχω θυμός παξεύσω. Έλα, κλέες, εσύ δεν το σκέψεις τίποτα. Η γύρφτη τα μαλώματα όταν κάνουν πανηγύρι. Σabe, cinécheme ta Alexi re filé. Ο Alexes idiakivénis η διακυβέρνηση δεν έκλεψε. Τι αυτό δεν θα πρέπει να σχολώ καν. κάν. δίκιο. Πρόκειτε για μια σημαντική στροφή 360 μιρών. Δεν θα πρέπει να σχολίσεις κάν καθώς δεν έχει περάσει μεταπολιτευτικά. Άλλος προθεμποργός, από καμία αθήσια, נא μην έχουνε κλέψει το 1 ευρώ, φίλε. Κατάλαβεs κάλος, εσύ κακό Είμαι πολύ κλέψευρο, Το 13ο και το 14ο θα το, το, το, τον έπαινε, ρε κολόγερο. Να σε καλά. Α, Εντάξει, τώρα λίγο με τον Εύκα Εκεί τώρα κάτι α, Χαζά και αυτά. Που τώρα, που είσαι, τώρα, με αυτά με τον Εύκα μην καλά, τα πιστεύω. Εκεί κούλι cool, μέχρι να σβήσει ο ίδιο ρε που. Έτσι δεν είναι, δε γουστάρει και εσύ το Σε καλύτερη σα είναι. Κούλι θα λέτε και θα κλέτε, θα πλένει το στόμα σου με τον μποφλό. Θα προσέχει για τον καλύτερο. Ε, ναι, εντάξει. Ή είναι. αν έχει τα κάκαλα, να έρθει ο Τσίπρα να αποδείξει ότι είναι ο πιο. Ε, άντρα, δεν θα σκοτει πιο, θα πιο θα ξέρουμε θα όλοι. Θα ήρθε με καινούργια πρόσωπα. Ναι, πού θα τα βρει, αν τι που... θα κάνει. Θα, θα πάρει το Big Brother βλέπω, αυτά. Δεν ξέρω τι θα πάρει, Μαλάκα. Θα πάρει ένα. Αυτό είναι σαν πολλωστή σεζόν του Survivor. Που πάνε κάτι ξεπεσμένοι, α πούμε, που δεν είχαν στον ήλιο μοίρα άλλη δουλειά και πήραιναν αυτού. Και αυτού που προβοκατόρικα κάναν εκεί πέρα. Πεσμένο το κάναν. Δηλαδή η πιο απελπισμένη. Πίσω πόρτα, τότε θα μου απογοητεύσει ο Αλέξης. Mm. Έτσι, Εγώ δεν είμαι δογματικός ούτε δοσμένο. Εντάξει, ούτε καλά. Ναι, καλέ, σε ε, ξέρω. Λένε θα τα βάζω στην τρέχα που όλη την ώρα κράζετε τον Αλέξη. Δεν και... πειράζει, θα σου περάσει. Περιφερόμενε, θείασε, και θα, θείασε θα σου περάσει. Έχει πάει από ΣΥΡΙΖΑ, σε κασελάκι, σε κουβέλι, σε δεν νέα αριστερά. Εγώ, σε... Εγώ, ζωή, εγώ, ούτε τι. που ξέρει βαρουφάκι. Ό,τι να είναι, σούργελο, μεγάλο, γεια. Παλαιαδερφή είσαι το τέλος σου! Παλαιαδερφή! Πες μωρή μια ευχή, δεν τρέπεσαι σηχαμένη! Αύριο θα είστε εδώ στις μία άλλη ώρα! Μαλαι, πέρα